Στοιχη 21-29 Να εφαρμόζομαι τα συντολά του Θεού. 21. Προσέχετε ακόμη, μήπω παραπλανηθείτε και από τον εαυτό σα. Πρέπει να ξεύρετε, ότι όχι καθένα που μου λέγει με επίμονον επίκληση τη θεότητό μου, κύριε, κύριε, θα εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών, αλλά εκείνο θα εισέλθει σε αυτήν που εκτελεί το θέλημα του Πατρός μου, ο οποίο είναι στου ουρανού. 22. Πολλοί θα μου είπουν κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως «Κύριε, Κύριε, δια της πίστεώς μας Ισέ ως Μεσσίαν και Υιόν του Θεού δεν επροφητεύσαμεν, και δια της πίστεώς μας Ισέ δεν ευγάλαμεν δαιμόνια, και δια της πίστεώς μας Ισέ δεν εκαμαμεν θαύματα πολλά. Και τώρα λοιπόν δεν θα εμβομένεις την Βασιλείαν Σου». 23. Και τότε θα διακηρύξω καθαρά εις αυτούς ότι ουδέποτε σας ανεγνώρισα ειδικού μου, Φύγετε μακράν από εμέ εσεί που εργάζεστε την ανομία, διότι τα χαρίσματά μου τα χρησιμοποιήσατε όχι δόξαν η δική μου, αλλά κατά τα ειδικά σας τελήματα και για του εγωιστικού σκοπού σα. 24. Θα αναγνωρίσω στου ειδικού μου εκείνου μόνον που θα έχουν καλά και ενάρετα έργα. Καθένα λοιπόν που ακούει τους λόγου μου αυτού και εκτελεί αυτού, θα τον παραβάλω προ άνδρα φρόνιμων που έκτισε το σπίτι του επάνω στην πέτρα ιστοστερεών, δηλαδή και διάσεις των θεμέλιων της διδασκαλίας μου και του παραδείγματό μου. 25. Και κατέβει η βροχή στην στέγη του σπιτιού και ήλθαν τα ποτάμια της νεροποντής τα θεμέλιά του και φύσηξαν οι άνεμοι στους τοίχου του και έπεσαν επάνω στο σπίτι αυτό και δεν εκρημνίστη, διότι το θεμελιωμένον επάνω στην πέτρα της πίστεως και της υπακοήσης εμέ. 26. Και καθένας που ακούει τους λόγους μου αυτούς και δεν τους εκτελεί θα είναι όμοιος προς άνθρωπον ανόητον που έκτισε το σπίτι του όχι εστερεών θεμέλιον, αλλά πάνω στην άμμον. 27. Και κατέβει η βροχή και ήλθαν τα ποτάμια που εισχηματίζονται από την βροχή και φύσηξαν οι άνεμοι και χτύπησαν στο σπίτι εκείνο και έπεσε. Και ήταν οι του ολοκληρωτικοί και πλήρεις. 28. Και συνέβη... Όταν ο Ιησούς ετελείωσε τους λόγους αυτούς, τα πλήθη επί πολλήν ώραν έμεναν εκστατικά και έκπληκτα από την διδασκαλία του. 29. Διότι τους εδίδασκε πάντοτε με εξουσίαν και κύρος σαν και κριτής και αυθεντικό γνώστης της αληθείας και όχι σαν τους γραμματείς οι οποίοι προσβεβαίωσαν των το λεγόμενων τους ανεφέροντοι στον ή σαν παραδόσεις των παλαιοτέρων.